Μισοτάκι, σε παρακαλώ ρεμπρό, μην ξανάρθει <σεις> στη Θεσσαλονίκη. Είναι Θεσσαλονικιώ. Ένα νέο μένει εκεί, έχει την παρέα του, κάνουν χαβαλέ. Όπω ξέρουν οι Θεσσαλονίκοι, ειδικά νέα παιδιά και κάνουν χαβαλέ. Έχουν τα social media, το tiktok και ανεβάζουν βιντεάκια. Αυτό εδώ λοιπόν ανέβασε ένα βιντεάκι. Ενώ έβρεχε σε δρόμου, σε κεντρικό δρόμο, νομίζω η είναι στη Θεσσαλονίκη, πάνω από το μετρό, από το σταθμό Βενιζέλου Και βρέθηκε και ένα ποτάμι εκεί δίπλα, γιατί τρέχουν πάνω τα νερά. Από ότι είδα τρέχανε και μέσα στο μετρό, μπήκαν και κάτι σούπερ κουβάδε. Μοντέρνοι, σύγχρονοι, επειδή πρέπει και το μετρό, ένα δημόσιο έργο στην Ελλάδα, να λειτουργεί και να εγγενειαστεί με όρου Ελλάδα. Οπότε μπήκε ο Κουβάς, βάλανε και τις σχετικές ταμπέλες μέσα στο μετρό. Εδώ το παλικάρι αυτό είναι από πάνω, ενώ βρέχει και περιγράφει τι ακριβώς γίνεται με βροχή στην Θεσσαλονίκη και με αφορμή τα εγκαίνια του μετρό. Ακόμα και πρόγραμμα, μετρό και σταλονίκη θα χρειαζόμαστε και φέρει πότε εδώ πέρα στην λίγο. Είναι αυτά ρεμάγα. Πρέπει να κολυμπήσω για αυτά το σπίτι, μου ίσω σα βαριρέ. Έχουν περάσει τρία ποτίκια μέσα τη κολυβητέ, <laughs> πρέπει να δέσατε όικα αυτά. <laughs> δεν ξέρω τι γίνεται. Πριν από λίγο ήμασταν πλατείε στο τέλο, δύο κάδι είχαν βγει βόλτα μάλακα. Πάρω το 34. <laughs> Κάω εγώ, αφήνω τα πράγματα. Σκάει ένα στη φάση πρέπει να το σπουαιρίρο λογικά. <laughs> Προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τους κάδου με κίνη τη ζωή μα. Ε, μέσα από τις θερμοπύλες ή στην Εγνατία μέσα. Αυτό τι πάζει το μεταξύ πρέπει να το έχεις να κάνει. Αυτός πρέπει να βγαίνει μόνο τέτοιε μέρε για να κάνει αυτό το πράγμα. Διότι ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Πώς πρέπει να βάλουμε τους κάδους πίσω, να βάλουμε φρένα. Ποιο ήξερε ότι έχει φρένα ο κάδος ρε Τι γίνεται ρε μάλλα. Ποιος οδηγάει κάδους ρε μάλλα. Μισοτάξια παρακαλώ ρε μπρο μην ξανάρσετε σαλονίκη. Η χώρα πηγαίνει καλά. Και εγώ πιστεύω, παρά τη γενική γκρίνια που υπάρχει, ότι η yeah. χώρα πηγαίνει απολύτω προς τη σωστή κατεύθυνση. Hey, οι κάδοι δεν πάνε προ τη σωστή κατεύθυνση. Η χώρα πάει προ τη σωστή κατεύθυνση. Ο νέο λοιπόν τη Θεσσαλονίκη, αφού τα περιέγραψε όλα αυτά έτσι όπω τα ακούσαμε, στο τέλο καταλήγει και δι, ρίχνει, ρίχνει ευθύνε προ τον Μιτσοτάκη και του λέει να μην ξανανεύει η Θεσσαλονίκη. Του λέει και μπρο. Να μην ανέβει πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από αυτόν τον μπρο πάμε στον άλλον μπρο. ο οποίος μπρο Άδωνης μας λέει πόσο καλά πάνε τα πράγματα στη χώρα, γιατί τον ρωτήσανε αν θα είναι και για τρίτη φορά υποψήφιος Πρωθυπουργό ο Μητσοτάκης στις εκλογές του 2027. Ο ίδιος Μητσοτάκης είπε ότι θα είναι, αλλά εδώ ρωτήσανε τον Άδωνη. Λέτε να φέρει τα γλυπτά και να ξανακατέβει και στο μάτς το 27, όπως είπε το Σαββατοκυριακό. Εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην κατεύει Δεν ξέρω, Σε πόσε θητείες ολοκληρώνει το όραμά Και το έργο του ένας πρωθυπουργός Τι να σας πω Καλά μα και Τι να σας πω Το καλύτερο πράγμα του Πρωθυπουργούς στον πλανήτη που γνωρίζονταν και έτσι δεν ο όλοι κάτι στη Σιγκαπούρη που πήρε την χώρα ένα χωριό και το έκανε αυτό το πράγμα που λέτε και βρίσκονται για 51 χρόνια. Άμα, άμα κάποιος κυβερνέ καλά γιατί να βγει. Τι Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιο. Άμα κυβερνέ καλά. <laughs> άμα βγαίνει καλά η χώρα. Εννοείται, Μητσοτάκη, μέχρι να σβήσει ο ήλιο. ερώτηση είναι αυτή που του κάνει ο κακού. Προφανώ, εφόσον κυβερνά καλά τη χώρα, θα πρέπει να μείνει εκατοντά ετία. Να μην ξανά έχουμε εκλογέ, να καταργηθούν εκλογέ. Είναι περιτές, στοιχίζουν και λεφτά, μπαίνουμε και σε κάτι διλήμματα, διχαζόμαστε ω έθνο, ενώ έχουμε τον καλύτερο και υπάρχει μια πιθανότητα από τι εκλογέ να τον χάσουμε. Οπότε δεν κάνουμε εκλογέ. Μέχρι να σβήσει λοιπόν ο ήλιο, το φω του ήλιου θα έχουμε. Μητσοτάκι, εφόσον κυβερνάει τόσο καλά. Και το 27 και μετά, πότε θα είναι το 31, και όποτε χρειαστεί ξανά και ξανά. Και γιατί θα έχουμε μητσοτάκι, Γιατί δεν έχουμε φτωχού, όπω είπε προχτές ο Βορύδη και όπω είπε, θα ακούσουμε σε λίγο ο Άδωνη σήμερα. Οι κοινωνικέ ανισότητε, οι ανισότητε. Θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει πολύ σημαντική βελτίωση.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 Κάποιο που βγαίνει καλά, γιατί να φύγει. Α, α, Τι μυτσοτάκι, με έχουν σβήσει ο ήλιο. Όλα που καλά, να βγει καλά η χώρα. Εφόσον δεν έχουμε φτωχού, έχουμε λιγότερου φτωχού και έχουμε περισσότερου πλούσιου. Είναι δυνατόν να τον αλλάξουμε. Ποιο λαό θα άλλαζε αυτόν. Στη Συγκαπούρη τον αφήσαν. Που από χωριό έκανε τη Συγκαμπούρη αυτό που είναι τώρα. Πολύ σωστά τα λέει ο Υπουργό. Ο Άδωνη Γεωργιάτη, ακόμη πιο σωστά τα λέει ο Βορύδη. Αλλά ακόμη πιο σωστά και το Βορύδη στο θέμα τη φτώχεια τα λέει. Ο Άδων Γεωργιάδης, ο οποίο το πήγε αλλού βάλαμε τη δήλωση του Βορίδου, που είναι παλιά, παλιά την προηγούμενη εβδομάδα, για να θυμηθούμε αυτό που είπε ένα Υπουργό, ότι η φτωχή είναι λιγότερη σε αυτό τον τόπο. Ξέρουμε όλοι τι ακριβώ συμβαίνει με του φτωχού, ζούμε, βιώνουμε κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, μα είπε ο βοήδη αυτό και λέγαμε και προχθέτω ότι το τερμάτισε κάποιο από την κυβέρνηση. Ο, όχι, τώρα θα γίνει, μάλλον, τώρα θα ακούσουμε μια. Ανώτερη δήλωση αυτή του Βορρείδη, που δεν ξέρουμε αν είναι τέρμα, γιατί αυτοί κάθε μέρα και κάθε μέρα παραμέρα το τερματίζουν. Οπότε είμαστε στο πιο πρώτο και στο βζίουν συνεχώ. Τι είναι η φτώχεια, θέματα ψυχολογία. Έβγαλε προηγουμένω η Eurostat ένα πίνακα. Λοιπόν, τον έβαλε στο Twitter, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι συγκλονιστικό. Κάθε και μέτρισε η Eurostat πώ είναι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά φτωχοί στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Πραγματικά, με βάση οικονομικά στοιχεία. Mm -hmm. Και πώ κάθε χώρα στην ερώτηση αισθάνονται φτωχοί. Εσεί τι είστε, φτωχοί ή αισθάνεστε φτωχοί, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που ανθρώπων οι οποίοι αισθάνονται φτωχοί. Ξυπνά σήμερα το πρωί και λε, ενώ είσαι πλούσιος, ενώ πάνε όλα καλά. Έχει δουλειά, μισθό, δικαιώματα, λεφτά για διακοπέ, για εξόδους, για ψώνια και όλα τα υπόλοιπα. Λε, σήμερα, πώ λέμε, έχω ένα πονοκέφαλο, αισθάνομαι μια διαθεσία. Ναι, σήμερα αισθάνομαι φτωχός Και ήρθαν κάποιοι και ρωτήσανε και απάντησαν οι Έλληνε. Και σε άλλε χώρε ότι αισθάνονται φτωχοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει αυτέ τι έρευνε έχει βάλει το δίκτυ φτώχεια, έβαλε και έναν άλλο δίκτυ δίπλα. Ποιοι αισθάνονται φτωχοί. Σε αυτόν τον δίκτυ προφανώ θα κουμπώσουν διάφορε απόψει και με την έννοια ότι ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά. Εκεί λοιπόν, σε όποιον δεν φτάνουν τα λεφτά, στο, στο 95%, όταν ερωτηθούν, θα βάλουν ότι ναι, αισθάνονται φτωχοί, είτε επειδή απειλούνται να φτωχοποιηθούν, είτε επειδή δεν του φτάνουν τα Χρήματα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να ε, ε, λιάνει γωνίε και να τα παρουσιάσει τα πράγματα μαζί με δημοσκοπικέ εταιρείε σε αυτό το πλαίσιο που μετονομάζουμε καταστάσεις και αρνητικά φαινόμενα Έτσι λοιπόν βάλανε και αυτό το δίκτυο και το πήρε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας περιγράφει πώς ακριβώς ε, είμαστε φτωχοί όχι επειδή είμαστε αλλά επειδή αισθανόμαστε Μετρεύσανε την πραγματική και την υποκειμενική φτώχεια. Και, η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, ενώ η φτωχή είναι ένα αριθμό χ, αυτή που είναι περίπου ίδια σε όλη την Ευρώπη, εμείς λίγο παραπάνω, άλλοι λίγο παραπάνω μας, πάντως είμαστε... Άρα δεν είναι Άρα, ότι είμαστε εμάς... φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε Ενώθουμε φτωχοί. φτωχοί. Άρα δεν είναι Άρα ότι είμαστε, είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε <Σιώθουμε> φτωχοί. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί. Είναι στη φαντασία σας. Δεν είστε φτωχοί. Κανείς δεν είναι φτωχός. Είναι θέμα ψυχολογίας, όπως αυτό που είπαμε πριν. Αισθάνεσαι ξυπνάς το πρωί και δεν αισθάνεσαι καλά. Ή αισθάνεσαι, έχει ένα προαίσθημα. Είναι ψυχολογία θέμα και γι' αυτό βεβαίω θα ακούσουμε τώρα ποιο φταίει. Τώρα που νικήσαμε την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, πρέπει να νικήσουμε και την ψυχολογική ηγεμονία τη αριστερά. Άρα είναι ψυχολογικό το ζήτημα, Όχι, Δηλαδή οικονομικό. να ξεκινάμε το πρωί και να λέμε: ζημιά, Δεν είμαστε φτωχοί. Η βασική ψυχολογική ζημιά που έχει κάνει αριστερά η αριστερά στην Ελλάδα είναι ότι μα έκανε μίζερου. Η αριστερά είναι μιζέρια. Είναι μιζέρια η αριστερά, πολύ σωστά τα λέει ο Υπουργό. Είναι στη φαντασία σα, είστε όλοι πλούσιοι. Έχετε λεφτά, βγείτε, σπαταλίστε, χαρείτε τα, κανονίστε διακοπέ, έρχονται και Χριστούγεννα, ψωνίστε, πάρτε μελομακάρονα 18, 19, 20, 30 ευρώ το κιλό, ό,τι θέλετε. Υπάρχουν τιμέ πάρα πολλέ. Και μην αφήνετε τη φαντασία σα, το προέστημα, την ψυχολογική υπόσταση όλου αυτού του πράγματος να σα ρίξει, να σα κάνει κάτι άλλο από αυτό που είστε, γιατί είστε πλούσιοι. Το είπε ο Βορήδη, αλλά όμω έρχονται αυτά τα ψυχολογικά θέματα, τα οποία θερίζουν όπω όλοι γνωρίζουμε και σα κάνουν να νιώθετε φτωχοί. Οπότε θα κάνουμε τώρα μία άσκηση για να σα τονώσουμε και για να σα αποκαλύψουμε πώ πρέπει να λειτουργείτε με τη σωστή χρήση τη φαντασία. Φαντάσου να έχει πάρα πολλά χρήματα. Φαντάσου τη ζωή σου να κερδίζει χρήματα κάθε μέρα. Φαντάσου το πορτοφόλι σου γεμάτο. Φαντάσου να έχει χρήματα παντού. Φαντάσου να έχεις τόσα πολλά χρήματα Που να κερδίζεις χρήματα Και να σου φτάνουν και να σου περισσεύουν Αυτή είναι η ζωή που αξίζει να ζήσεις Στη φαντασία σου Εδώ λοιπόν είναι νομίζω Σαλάκα Λέγεται η κυρία Σαλάκα δεν κάνω λάθος Είναι μια ξανθιά που είναι στα social media Και πάντα βγαίνει καλοκτενισμένη Με δόντια ολόλευκα Και λέει κάτι τέτοιο Ότι σήμερα νιώθω καλά Χτες θα νιώθω καλά, θα νιώθω καλά. Φαντάσου, λοιπόν θα πλούσιο. Έτσι λοιπόν. χρησιμοποιούμε και εμείς τους ψυχολογικούς όρους που ο Άδωνος Γεωργιάδης χρησιμοποίησε για να σα πούμε ότι μπορείτε να ζήσετε και ως πλούσιοι όσοι δεν είστε με τη φαντασία όπως λοιπόν με τη φαντασία γίνεστε φτωχοί με τη φαντασία μπορείτε να γίνετε και πλούσιοι και να το νιώσετε όμως να είστε πλούσιοι στη φαντασία έχουμε μπει σε ανώτατα στρώματα δουλέματος της κοινωνίας έχουν ξεφύγει εντελώ. παλιά λέγανε, φουσκώναν κάποιου δείκτες Ε, κάποια τρόφιμα, κάποια επικοινωνιακά. Εδώ έχει απογειωθεί. Ο ένα λέει ότι οι πλούσιοι είναι πιο πολύ από του φτωχού, και ο άλλο λέει ότι η φτώχεια είναι στη φαντασία. Είναι ψυχολογικό θέμα. Γιατί, αν διαβάσει κανεί τι γράφουν στο εξωτερικό, όλοι ζηλεύουν και θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Ξαναλέω, η Ελλάδα πηγαίνει στο εξωτερικό. Και ανοίξαμε ένα δελτίο ειδήσει να μιλάει την Ελλάδα. Μιλήσαμε με ένα ξένο, χωρί να μην δείτε του ξένου, μιλάει την Ελλάδα. Δεν υπάρχει ένα στον πλανήτη ναι. που να μιλάει. Τι καλά παλά τα τελευταία χρόνια. Πώ η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα από την αλληλοευρωπαϊκή οικονομία. Πώ προχώ ο τουρισμό. Πώ προχωράνε οι επενδύσει. Πώ έχει αποξιοπιστία. Ό,τι άρθρο πάρε του εξωτερικού. Ό,τι άρθρο Αυτά γράφω. Σήμερα θα είναι μια πολύ καλή μέρα, σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα. Σήμερα θα είναι μια μέρα γεμάτη αρμονία, σήμερα θα γίνουν όλα τα καλά. Σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα στη ζωή μου. Πείτε το και εσείς, πείτε το και εσείς θα το πιστέψετε mm. και αντί αυτού επειδή έχει επικρατήσει αριστερά. Στην χώρα γιατί έχουμε την ιδεολογική ηγεμονία Αλλά έχουμε και την ψυχολογική ηγεμονία της αριστεράς Και σας έχει κάνει αριστερά χωρίς να κυβερνάει Σας έχει κάνει όλους μίζερους Ενώ κυβερνάει δεξιά αναπαράξενο πράγμα συμβαίνει στον τόπο Και υπάρχει ο Άδωνος Γιουργιάδης Για να λέει τα πράγματα με το όνομά του. Εμεί εδώ θα αποδείξουμε ότι υπάρχουν φτωχοί Και δείγματοληπτικά διαλέγουμε μία φτωχιά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 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Γιατί τα δικό το ζούμε, μέσα από την κουνιά μας. 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Ορίστε, έχουμε φτωχιά. Που το, προφανώς είναι θέμα ψυχολογίας εδώ, η Ντοραμπακό Γιάννη είναι. η ψυχολογία της, η φαντασία της, δεν ξέρω εγώ τι άλλο την οδηγεί να νιώθει ότι ήτανε στο παρελθόν φτωχιά ενώ ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα, δεν έχει αλλάξει σπίτι αυτό το χρησιμοποίησε Απαντώντα για να πείσει τον δημοσιογράφο που τη ρώτησε, ότι είναι φτωχιά Όχι ότι είναι φτωχιά ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολύ πλούσια και ότι έχει γεννηθεί σε μια μεσοαστική αστική οικογένεια και μένει στο ίδιο διαμέρισμα. Το οποίο το διαμέρισμα είναι στην Αραβαντινού. Είναι μια τρύπατη πολυκατοικία απέναντι από το προεδρικό μέγαρο, στην καλύτερη περιοχή τη Αθήνα, την πιο ακριβή περιοχή τη Αθήνα. Αλλά μένει στο ίδιο διαμέρισμα. Εγώ, γεννηθεί εκεί, δεν θέλει να φύγει. Στο ίδιο διαμέρισμα θέλει να μείνει για πάντα. Δεν φεύγει από εκεί. Είναι αυτή η αντίληψη των Μπιτσοτάκιδων που παρουσιάζουν ω εξωρία το Παρίσι, ω σχέστα που την έχει ανάγκη κάποιο, ω μικρό ένα σπίτι 500 τετραγωνικών, όπω έλεγε ο μπαμπά. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχουμε ακούσει ω πόλεμο κατά τη Χούντα, όπω έλεγε τώρα. Και εδώ ότι μένω στο ίδιο διαμέρισμα, άρα δεν είμαι και πολύ πλούσιο επειδή μένω στο ίδιο διαμέρισμα. Είναι μια άλλη αντίληψη, γιατί εδώ η ψυχολογία έχει μια σημασία. Είναι Πλούσιοι άνθρωποι, αλλά με την ψυχολογία τους νιώθουν και ζουν ως πλούσιοι. Ας λένε ότι είναι φτωχή. Τώρα θα πάμε και σε μια πραγματικά πλούσια. Κάνουμε μια άσκηση ψυχολογικής ε, υποστήριξης, να το πούμε, διαδικασίας. Ότι θέλετε μια ψυχανάλυση. Πάρτε και... Διαλέγετε και παίρνετε ό,τι θέλετε. Θα πάμε τώρα σε μια πραγματικά πλούσια, είναι μια φίλη μα ακροάτρια, όχι ακροάτρια, συμπολίτησα, μπορεί να είναι και ακροάτρια. Συμπολίτησα όμω, πλούσια, αυτή είναι η ιδιότητα που την ξεχωρίζει και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Ε, σε μερικά προϊόντα μπορεί, αλλά γενικώ στη διατροφή, εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα. Προτιμώ να παίρνω λιγότερο για να κερδίζει και αυτό που. Ε,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 Τη 2-3 ώρα, ώστε να τα στήσουν εκείνα και να στέκονται όρθιοι. Ε, όχι, παιδιά, αυτά δεν πληρώνονται. Εγώ δίνω παραπάνω και του αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Παθαίνω σοκ. Παθαίνει σοκ από το πόσο φτηνέ είναι οι τιμέ και αφήνει παραπάνω στα μήλα, στη Λαϊκή. Είναι μια φίλη μα εδώ από την Αλεξάνδρου. εκεί γίνονται τα καλύτερα. Αλεξάνδρου και καλαμάτα γενικώ. Βγάζουν φιντάνια και τα ακούμε. Όλοι αυτοί μάλλον έχουν συνεννοηθεί. Δηλαδή, είπαν, μαζεύτηκαν και είπαν: Θα βάλουμε μια κυρία που θα λέει ότι ντρέπομαι και παθαίνω σόκ από το πόσο φθηνέ είναι οι τιμέ και αφήνω τρει φορέ παραπάνω στη Λαϊκή. Ο άλλο είπε ο υπουργό: Εγώ θα πω ότι η φτωχή είναι λιγότερη από του πλούσιου σε αυτόν τον τόπο. Ο άλλο, ο καλύτερο, θα πει ότι είναι θέμα ψυχολογία. Φτώχεια δεν υπάρχει. Είναι πώ θα βλέπει τα πράγματα. Μισό γεμάτο, μισό άδειο το ποτήρι. Και μέσα σε αυτού έναν άλλο ρόλο τον έχει υπομειστεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Που μιλάει για την αλληλοεξόντωση, επίδραση μισθών και ακρίβεια. Είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια μια συσσωρευμένη ακρίβεια. Όχι μόνο στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, παντού στον κόσμο. Όλε οι κυβερνήσει έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μια δηλαδή σωρευτική αύξηση τιμών προϊόντων και υπηρεσιών. Είχαμε ταυτόχρονα και νομίζω ότι αναγνωρίζεται στου πολίτε μια βελτίωση στου μισθού και μια φορολογική πολιτική, η οποία μείωσε 72 φόρου και στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα. Και σε ένα βαθμό η μια πολιτική ακύρωσε την άλλη. Με Άλληλο εξουδετερώθηκαν θα έλεγα, οι αυξήσει των μισθών και οι μειώσει των φόρων από την ακρίβεια. Εδώ λέει, είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Χατζηνικό από το σταθμό Βενιζέλου προχτές στην Θεσσαλονίκη, λέει ότι άλληλο, όχι εξοντώθηκαν που είχα εγώ, εξουδετερώθηκαν οι μισθοί και η ακρίβεια. Δεν έχει αλληλό εξουδετερώση ή αλληλό εξόντωση. Οι μισθοί εξοντώθηκαν. Η ακρίβεια νίκησε. Είναι εδώ, νίκησε, δεν έχουμε ισότιμη. εξαφάνιση και από εδώ και από εκεί ο ένας επελάβνει η ακρίβεια, ο άλλος εξαφανίζεται ο μισθός, η πενιχρή αυτή αύξηση που έχουν δώσει και για την οποία πανηγυρίζουν, η οποία σε σχέση με την επέλαση της ακρίβειας είναι τίποτα. Αν ήθελε να κομπάζει και να λέει ότι ναι παν καλά τα πράγματα και δεν είναι στη φαντασία μας η φτώχεια δώσε πολύ παραπάνω από την επελάβνουσα ακρίβεια ώστε να είναι η μισθή παραπάνω αλλά αυτό δεν προβλέπεται, δεν γίνεται. Δεν έγινε και δεν θα γίνει μάλλον γιατί πάντα έρχεται μια επελάβνουσα ακρίβεια να αλληλοεξοντωθούνε ή εξοδοτερωθούνε όπως λέει πολύ, με πολύ ωραίε λέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ περιέγραψε ότι είστε φτωχοί ανεξαρτήτως ψυχολογίας ό,τι και να σας δώσω στο εγώ θα παραμείνετε φτωχοί δεν σας φτάνουν βγάλτε τα πέρα μόνοι σας εγώ έκανα ότι μπορώ λέω και περισσότερα αυτό διατύπωσε εδώ με αυτές τις πολύ ωραίε λέξει και την αλληλό εξουδετέρωση, όμως είναι και αισιόδοξο και δίνει το φως». Τιμές δεν θα πέσουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε υπάρχουν μαγικές λύσει. Όμω η εκτίμηση μα είναι ότι πιο πληθωρισμό θα μειωθεί σημαντικά. Είχαμε πληθωρισμό τροφίμων σχεδόν μηδενικό τον μήνα που μα που μας πέρασε. Άρα δεν θα δούμε άλλε τιμέ όμω είναι ήδη ψηλά. Το... Μα, μα, μα το είπα αυτό. Αλλά αυτό το οποίο θα γίνεται από εδώ και στο εξή είναι ότι εκτιμώ ότι δεν θα αυξάνονται άλλο οι τιμέ όπω αυξήθηκαν, αλλά θα αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα οι ονομαστικοί και φυσικά με τι μειώσει φόρων θα αυξάνει και το διαθέσιμο εισόδημα. Αλλά θα αυξάνον πολύ πιο γρήγορα η ονοματική μισή, και φυσικά με τι μειώσει φόρων θα αυξάνει και το διαθέσιμο εισόδημα. Σε ευχαριστώ πάντα. Αυτό που είπε προχθέ. Τώρα δηλαδή, το έχει πει τα τελευταία δύο χρόνια συνεχώς. Όλο προαναγγέλει αύξηση εισοδημάτων και ότι θα πέσει η ακρίβεια, θα μειωθεί η ακρίβεια. Παίρνουμε μέτρα, χτυπάμε πολυεθνικές, στέλνουμε πιστολές στην ούρσουλα πάνω. Γενικώ, βάζουμε φόρους, πρόστιμα, τα οποία δεν τα βάζουν κιόλας, τελείως αυτό ήτανε. Ήταν για ένα τρίμηνο, με μια επίδειξη δύναμης με τα πρόστιμα, τα οποία είναι μηδέν, τίποτα, ψύχουλα για τις μεγάλες πολυεθνικές, όπως επίσης και οι επιστολές, όπως επίσης και οι μάχη που δίνουνε. Τελειώσαν με όλα αυτά και τώρα ξαναγυρίζουμε στο αρχικό αφήγημα ότι από εδώ και στο εξή. Θα αυξάνονται οι μισθοί. Το αποδόκιο στο εξή κρατάει πίσω δύο χρόνια, αλλά δεν αυξάνονται οι μισθοί, ενώ έχουν δοθεί κάποιες, κάποια ψυχουλάκια σαν αυξήσεις. Είναι αυτό που λέμε η αλληλοεξουδετέρωση και η αλληλοεξόντως. Κάπως έτσι θα πάμε επικοινωνιακά και μόνο μέχρι το 2027, που θα ξανά είναι Πρωθυπουργό. <Σσύν> θα είστε εσεί τότε επικεφαλή τη Ευρωζώνη. Σα ρωτώ γιατί κυκλοφορούν <σάν> έντονα σενάρια, κύριε Πρόεδρε, <σάν> ότι μπορεί να επιλέξετε το δρόμο τη Ευρώπη και να βρεθείτε σε ένα ευρωπαϊκό αξίωμα Με, πάρουμε, ναι, ναι, ναι. και να μην είστε υποψήφιο για τρίτη θητεία. <σάν> θα δώσω την μάχη των, των εκλογών επικεφαλή τη Νέα Δημοκρατία το 2027. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Άμα κάποιος που βαίνει καλά, γιατί να βγει. Α, τι μισοτάκι σου με έχουν σβήσει ο ήλιο. Α, τι βαίνει καλά. Α, βγαίνει καλά η χώρα. Μήπως τελικά είσαι μαλάκας. Τι να σας πω. Τι να σα πω, Κανεί δεν ξέρει. Μάλλον ξέρουμε, αλλά τι να πούμε τώρα και τι να απαντήσουμε. 80-80, Το τηλέφωνο επικοινωνία, το τηλέφωνο του σταθμού των παραπολιτικών, το χειρίζεται για μία ώρα μέσα ο Αποστόλη. Σηκώνει τα ακουστικά δηλαδή και μιλάει. Θα την σα ταράστη τα ράστιχα αρτορύχθρα. Δεν λέει εμπρό, λέει όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί θα πάρετε να πείτε πώ ψυχολογικά είναι να είσαι φτωχό. Ενώ δεν είσαι φτωχό. Γιατί κάπω έτσι το, όχι έτσι ακριβώ. Το περιέγραψε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι δεν είμαστε φτωχοί αλλά κάτι γίνεται, κάποιοι νευρώνες στον εγκέφαλο, η ηγεμονική ψυχολογική ε, θέση άποψη της αριστεράς τις τελευταίες 8-10 δεκαετίες, όλα αυτά σας αναγκάζουν να σκέφτεστε και να νιώθετε φτωχοί ενώ δεν είσαστε. Όλο αυτό είναι του γιατρού, γιατρός συνοποστόλης, πάρτε μέσα, μας βγάζει και τρελού δηλαδή ο Άδωνος Γεωργιάδης πέρα από όλα τα άλλα. Ε, οπότε μπορείτε να μιλήσετε εκεί Ο κύριο Δημήτρης Ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού κολάμ και διεφημίσεις και σου Πουστολή, πώς είσαι Καλά εσύ Μπράβο, καλά και εγώ Λοιπόν, έλεγε ο Άδωνς Γεωργιάδες Ότι είμαστε πρώτοι και υπερ-πρώτοι Θα πάμε Σήμερα είμαστε πρώτοι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 Είμαστε μάγκε και κάνουμε πούσπα και το λέμε. Δεν τρεπόμαστε, Τι θε να ντρεπόμε, Όχι καθόλου καθόλου. Απ' το λέμε. Έλα. Έχουν γίνει όλα τα πουζουξίδικα στην ρε παιδί μου. Ωραίο, μπράβο, επιτέλου. Επιτέλου αποκαλύφθηκαν. Ξέραμε ότι είναι, τώρα δεν έχουμε αμφιβολία. Ναι, ναι, ναι, δίνουν και χορό αυτέ που τραγουδάνε. Κάνει κορό, κορό κάνει. Ναι, κεράση ποτό και τα γνωστά. Κοσόμα. Υποθέτω, αν κρίνω από το και το τύσιμο, ξέρω εγώ, αν κρίνω από του μπράβου που έχει στην είσοδο κολό. Ναι, θυμήθηκα τώρα να το κλείνω γιατί σε πολλά είπα Κονσομασιόν έκανε και ο Τιμις ο Πανούς όμως Λες να κάνεις τριπτής Όχι, απλώς πήγαινε στα τραπέζια και για τα δικά του Α, μόνο στα τραπέζια, κρίμα Είμαι εκστασιασμένο. Κύριε Βυσδέκη Πορφύριε. Είμαι εκστασιασμένο. Γιατί εκστασιαστήκατε. Ώστε σιχαϊτήρια στον κύο Καλαμούκη να μεταφέρει στο κόμμα του. Μόλις γύρισα από το απελευθερωτικό επαναστατικό 1944 στην οδό τα Ρόζα. Φοβερή εκδήλωση. Μπακάρι όπως είπε ο Καλαμαράς στο Ριζοσπάστη να γίνει μόνιμη έκθεση. Έλα μου ριχά να μοντάνε! Κόπα! από το μικρό σπίτι στο λιβάδι, κάπου μου που είσαι ο γυμναστηριακό εδώ! Α, ωρεξούλε βλέπω, έτσι, να κόψω εγώ την όρεξη. Άκου, δυλαράκι μου, έχω μια στεναχωρία που λέει και ο νυνιό στην παραλία. Έχω μια στεναχωρία. Τι θα γίνουν τα κοπρόσκυλα αυτά τα δούλευτα τα θλιβερά τα σιριζάκια τώρα που ο Στήριζα τον μπουρδέλο διαλύθηκε. Πού θα πάνε, μαλάκα, να του πληρώνουνε και να κάθονται. Μήπω να πα εσύ στο Στίριζα τώρα, η ώρα. Ε, μαλα... Μην κολονοήσει. Το έχω διαβάσει. Ο Ανιέλη είχε πει κάτι. Ήταν ο πρόεδρος τη Αν θέλεις να περάσεις βαριά μέτρα σε μια χώρα, βάρε μια αριστερή κυβέρνηση να τα περάσει. Τη βάλανε την αριστερή κυβέρνηση, φάγανε όλη την που που που εσύ αριστερή κυβέρνηση. που ΣΥΡΙΖΑ που Α, Ο <δίκαια> Τόσο τον έχει στηρίξει <σχειά> <σχειά> Δεν είχε <σχειά> να πει τίποτα για τον σαμαρά. <σχειά> <σχειά> Γιατί δεν <me> <actresses> τέτοιο σε <σχειά> <στο>, τέτοια γνωμοσύνη <σχειά> <mejor> πια. Έλεω! Ένα άνθρωπο πλείτεται. Το πολεμάνε όλοι, τον στήριζε <σχειά> <σχειά> Ήσουν για το δεξί του αρχήδη. Και τώρα δεν παίνει να βστηρίξει κάτι να πει. όπως και το μιτσιωτάκι τον συγγραφεί που γαλάει. Ναι, ρε, παιδί, μουσύμφωνη, αλλά και οι παλιέ αγάπη, πάνε στον παράδεισο Για τι παλιέ αγάπε, δεν μιλά. Τε παλιέ αγάπη. Δεν. Αυτό πρέπει να καταλάβεις μαλάκα το ότι δεν ήμε. Είμαι... Καμιά μεγάλη θέλω πάμε πίσω. Κάνουν πίσω τι κάνουν. Καμιά μεγάλη κάνουμε πίσω. Μωರಿಕότα δίνουμε κολιμένος εγώ που θέλω. Δεν ανταχσαμε μαζί. Βρέμε αλάκα, κάποιο κάνει κάτι λάθος, εγώ θα το λέω και τον βρίζω. Γα... που δεν, πήγε να το δεν έχω ακούσει <σχελίδι> κάτι, είναι τη σχολή ήξερα. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή. Λοιπόν, σαφίνο τάισε χτύπη κα... και θα πω σε κουβέντα, γεια. Σαμαράς... Άντε, ρε μαλάκα. Α, α, ωραία, έλα, γεια. <σχελίδι> Άμα <σχελίδι> κάποιο που καλά, γιατί να Α, τι, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιο! Α, η Πυρνέκαλιά стала καλά! Α, μια καλά Α, η χώρα! Ο καλά, δεν το συζητάμε αυτό και τα πάει πάρα πολύ καλά η χώρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία ο λαός έχει θέματα ψυχολογικά και δεν μπορεί να ζήσει τον πλούτο του, την ευμάρειά του να την απολαύσει γιατί κάτι του είχε μπει ξαφνικά εκεί που καθόταν του πέρασε από το μυαλό ότι είναι φτωχό και τα βιώνει όλα κάτω από αυτό το πρίσμα και αυτό όσο και να σε κάνει δυστυχή αλλά τι να κάνουμε δεν μπορεί να τα όλα όταν έχεις πολλά λεφτά σε πιάνουν κάποια ψυχολογικά το έχουμε δει αυτό και σε ταινίε και σε λαούς που είναι πλούσι πάνω και έχουν θέματα αυτοκτονιών οι η Σουηδοί, οι η Νορβηγοί Η Φιλάνδη, γενικώ η Ευμάρια, δημιουργεί άλλου τύπου θέματα και ήρθε και η εποχή που η Ελλάδα θα βιώσει αυτά τα θέματα. Ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Υπάρχει, υπάρχει, έχει τεθεί οροφή στι δαπάνες που πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πια με του καινούριου δημοσιονομικού κανόνε, τα πρόσθετα έσοδα από μια κίνηση φορολόγηση, ειδικά αν είναι έκτακτη, ουσιαστικά δεν μπορούμε να τα δαπανίσουμε. Γιατί έχουμε οροφέ δαπανών, άρα θα ήταν και λίγο δώρο-άδωρο να το κάνουμε αυτό. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε πολλού φόρου στου πλούσιου γιατί. και να μαζέψουμε αυτά τα έσοδα, δεν μπορούμε να έχουμε πολλέ δαπάνε, γιατί έτσι ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν έχει πολλέ δαπάνε, αυξάνεται το έλλειμμα και μετά θα πάει και στο χρέο, και κάπω έτσι μα έχουν πει ότι την πατήσαμε την προηγούμενη φορά. Οπότε δεν μπορεί να ξαναγίνει. Άρα δεν θα βάλουμε φόρο στους πλούσιου. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιο Κυριάκο Μητσοτάκη στην ίδια συνέντευξη, στο σταθμό Βενιζέλου, στον Νίκο Χατζη Νικολάου, και μάλιστα μα είπε ότι φέτο και για ένα μήνα ακόμα. Είναι η τελευταία χρονιά που βάζουμε στα δηληστήρια φόρου. Αυτά λοιπόν τα πρόσθετα έσοδα, από δομικέ παρεμβάσει, γιατί η έκτακτη φορολογική δεν είναι δομική παρέμβαση. Την κάναμε το 24 με τα δηληστήρια, γιατί ήταν η τελευταία χρονιά που είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γιατί ήταν η τελευταία χρονιά που είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Αλλά δεν έχει νόημα να συζητάμε πια για έκτακτες φορολογίσει, διότι δεν μπορούμε τα χρήματα αυτά να τα ξοδέψουμε ξεπερνώντα τι οτροπέ δαπανών. Είναι οι οροφές, οι οροφές είναι ένα θέμα, υπάρχει οροφή, υπάρχει ταβάνη όπως λέμε και φέτος ήταν η τελευταία χρονιά που βάλαμε φόρο στα διελιστήρια, αυτό τον φόρο που τον πανηγύριζαν πέρυσι και πρόπερση ο οποίος φόρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δοθεί μια άδεια, άδεια, σύσταση όπως θέλετε που όριζε ότι μπορούν να φορολογηθούν οι παραγωγοί... Ε, πετρελαίου, τα δηληστήρια, παραγωγή πάροχη, ρευμάτων κτλ, κτλ. Αυτά τώρα τελειώνουνε γιατί η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναήρθε και είπε αρκετά τους λιώσαμε το αίμα, ψυχολογικά θα νιώθουν φτωχοί και αυτοί. Δεν είναι σωστό. Οπότε προηγείται το συμφέρον των μεγάλων, των οικονομικά ισχυρών. Το ξέρουμε σε αυτή τη ζωή και σε αυτό το σύστημα. Και άρα διακόπτεται, διακόπτεται αυτό για ένα μήνα ακόμη, ό,τι πρόστιμο μπει, ό,τι εκτακτή φορολόγηση μπει, από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε και οροφήσεις ζαπάνες, δεν χρειάζεται να μαζεύουμε και πολλά λεφτά. Και άρα λύστε τα με τα ψυχολογικά σας για να νιώθετε πλούσιοι, είναι η μόνη λύση να ζήσετε κανονικά. Ηλίθιοι όλοι, όχι μόνο οι Έλληνε που δεν παίρνουν. Σα παρακαλώ τώρα, μην τον παρατραβάμε. Αλλά και οι Γερμανοί, είδε που οργανώσαν Έλληνε και Γερμανοί τη βάρσα για το Μιντλόβλι, UFO τη Πάτρα. Τα είδα τώρα, έλεγε τώρα, θα βγει αληθινό εσύ και εμεί κοροϊδεύαμε τώρα, εντάξει. Έδεξε τη δανεία δυναμία του ότι κανένα δεν κάλεσε το κέντρο Δημόκρητο να πάει να μετρήσει την ακτινοβολία Όπως έκανε ο Γούδε Χρήστο στο Γήθιο. Έλα, παιδί μου, δεν ξέρουν οι εμείς και... το οι εμεί τα έχουμε σπουδάσει τόσα χρόνια. Σε παρακαλώ, λοιπόν. Για... Η Ελένη καίμε! Εσύ τον έβαλε σε αυτό τον ακροατή Να με βρίζει την ηθική μου για τα... Δεν βρίζει την ηθική σου ήθελε λίγο να σε τα Κακό είναι, Άς, είναι τίτα... Αφού σε είδε ξερολούκουμο Τι να καμένω λίγο αλλά ξερολούκουμο Τι να κάνει Μα, Αφού είσαι ζουμπουρλούδικο Τι σε θέλουνε είσαι θελκτικά. Για μένα και σηκοφαντία Δεν είναι σηκοφαντία επειδή κα** ο άνθρωπος Κάστε κι άλλο Ποιο μιλάει από μέσα, είναι ο άντρα. Σαφέστα. Εγώ είμαι. ναι, εγώ δεν ακούω την παλιοκομμουνιστική σαντανιό εκπομπή. Α, ναι, ναι, το ξέρω καθόλου. Σας Όχι, κάθεται και τροσποπικώνε να ακού τον εαυτό σου. Άσε μας τώρα. Ε, δεν ξέρει πότε να πάρει αυτό, δεν την ακού, πότε ξέρει πότε παίρνει. Πάλι, έλα που πόρε, Σάταν. Δεν το βάλατε όμω. Γιατί δεν το βάλατε. Ο... Το βάλαμε, αλλά δεν ακούς γι' αυτό δεν το άκουσε. Το... Α, τώρα ακού. Αν την ακού την ώρα του λαού. <laughs> του λαού. Έλα του πω το εσύ Εκεί δεν είπε προχθέ. Είχε το τράστο να πει μπροστά μου. Μπορεί και να γίνει έτσι. Αϊ κιούρα Το είπα Α, ηλίσει, Το είπα. Μην μιλά έτσι. Εγώ δεν βρίζω εντάξει. Δηλαδή επειδή εγώ εξαφανίστηκα. Εγώ σε λέω ποθητή και σε με βρίζει. Απ' τι εννοεί. Δηλαδή δεν σε παίρνω την εκπομπή σου. και αυτό εξαφανίστηκα. Δηλαδή επειδή δεν Πά στο πίσω, γιατί θα σου κάνω προσωπικά μήνυση Ξέρω που πα και θέλει. Θα έχει αυτόχρονο και θα σε σειράβει στη σκηνή. Πίσω. Εμένα στη σκηνή. Πάτω. Αυτό να δω να ρίχνει από κάτω. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. πίσω. Έλα στην επόμενη γιατί αυτή είναι sold out. Άμα είναι έλα στην επόμενη να την στηρίξουμε. Πάμε το πίσω τώρα σου λέω. Δεν παίρνω τίποτα πίσω σου λέω. Αλήθεια. Με είπε σατανά. Εμένα σατανά. Τολμά ένα παιδί του Θεού. Για αυτά τα ψέματα που λέτε και τι εικοσπαντίε για την ηθική μου. Τίποτα. Θα το χοντρίνω ακόμα. Θα το κορυφώ Θα πω κι άλλα. Ούτε παίρνω τηλέφωνο από κάτω. ούτε παίρνω από μένα τηλέφωνο ούτε το ξέρω καν αυτό ποιος είναι είναι όλα ψέματα σικοφαντίες δεν το ξέρω καν δεν το ξέρω δεν ξέρω τι κάνετε εσείς εκεί στα social media είναι όλα έχεις εφαρμογή του ερωτά; σικοφαντίες σου λέω δεν ξέρω τι ανεβάσεις εσείς στο Tinder Και χτυπάει την μυθική μου. Είμαι άνθρωπο του Θεού. Ε, άνθρωποι ε, του Θεού, έχουμε δείτε τέτοιου, τέλο πάντων. Με κοίτα, πάρ το πίσω και προειδοποιώ. Θα φανεί μείνει τη. Θα έρθει η αστυνομία να τεσσιλάβει το θέατρο. Α, παπα. αυτά τα καλύτερα μου. Πάω, πάω. Και προειδοποιώ, πάρ το πίσω τώρα, Αλίτ, Να δω γουρούνι στην παράσταση. Α, α, α, δεν α, έχω α, καλύτερο α, να α, κάνουμε α, το κυνήγι του γουρούνιού. Τι λέω. Θα το πάω μέχρι τέλο. Το κατάλαβε. Πάρ το πίσω. Εντάξει, το παίρνω. Πίσος, σαν να μην έγινε τι, τι να κάνω τώρα δηλαδή πραγματικά Λεία. με έκανες να νιώσω άσχημα ε, πρα, μην με προειδοποιείς Λεία. τώρα με έχεις Λεία. κάνει έχω και τύψει και νοχές, και, και ξέρεις τι <laughs> θέλω να δεχθεί την ειλικρινή συγγνώμη μου αυτό το πιστεύει δεν θα δεν εγγυώμαι προσπαθώ Άρα αλλά δεν εγγυώμαι δεν εγγυώστε πρέπει να το κλείνεις το τηλέφωνο δεν τα δεχόμαστε και να κλείνεις το τηλέφωνο αυτού, του συγκοφάντη και του ψεύτη που χτυπάει την ισυκτή μου λοιπόν αναλαμβάνω την ευθύνη έχεις δίκιο δέξω την ειλικρινή συγγνώμη μου ωραία ευχαριστώ πολύ ηρεμία νινεμία γαλήνη μετά από όλα αυτή την αντάρα εδώ Όμως προέκυψε το θέμα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Κάποιο μάλλον πήρε και είπε κάτι, δεν το θυμάμαι καλά το οποίο την έβγαλε εκτό αυτού και πήρε τώρα εδώ η κυρία Λουκά τον Αποστόλη γιατί δεν την υπερασπίστηκε και υιοθέτησε του ισχυρισμού του Ακροατού που είναι εμπαθή και δεν ξέρω εγώ και υποσκάπτει και διαβάλλει τι άλλο την ηθική λέξη. Βάζουν εκεί στα δικόγραφα και είχαμε θέμα, είχαμε μπιφ αλλά τελικά το ξεπεράσαμε και όλα καλά. Πολύ ωραία. Πώ όμω. Από τη σούπερα ένταση που είναι στα κόκκινα, φρενάρει απότομα και γίνεται τόσο ωραία. Εντάξει, οκ, okay, λήξει συναγερμού. Χάνουμε όμω έτσι την πιθανότητα να πάει στην παράσταση απ' έξω και το έχει κάνει πολλέ φορέ και να έχουμε θέματα. Να ανέβει στη σκηνή και μετά να απογειωθεί όλο αυτό, η οποία παράσταση είναι την Τετάρτη. Το λέω άμα ακούει κάποιο, δεν ξέρω. Την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου είναι με την χαρλαμπούδη αυτή τη φορά γιατί κάθε. Παράσταση από αυτέ τι τέσσερι που κάνει στο Σταυρό του Νότου ο Αποστόλη. Έχει και έναν stand-up comedian. Χαρλαμπούδι είναι και λίγο ηθοποιός, είναι και YouTuber. Είναι αυτή η υπέροχη μαμά που τη βλέπουμε και βγάζει όλη την ιστερία στα βιντεάκια που, που ανεβάζει. Παίζει και σε μια σειρά κάνει την τσιγκάνα, αν δεν κάνω λάθο. Τέλο πάντων, αυτή την Τετάρτη, 8.30 ώρα, εκεί θα είναι στο Σταυρό του Νότου. Αλλά εδώ μονιάσανε, όπω ακούσατε, οπότε δεν θα έχουμε την επίσκεψη που όλοι θα θέλαμε και περιμένουμε. Ζωή Κωνσταντοπούλου, να περάσουμε σε άλλο θέμα. Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει για τον ηγέτη της αριστεράς, τον πρωθυπουργό της τότε και εθνικό κεφάλαιο και ηγέτη της αριστεράς της καρδιάς μας, Αλέξη Τσίπρα. Στη δική μου συνείδηση και μέσα από την εμπειρία όσων ζήσαμε είναι προφανέστατο ότι ο τύπος αυτός άλλα έλεγε και σε εμάς που ε, ε, δώσαμε μαζί μια μάχη αλλά έλεγε στον κόσμο Άρα και το έλεγε... Έλεγε, δεν το ήξερες ε, ε, εσύ από τη δική σου μα αλλά, είναι αυτονόητο δεν ήξερε ότι θα φέρει μνημόνιο ο τύπος αυτός είναι τον Αλέξη Τσίπρα συζητάνε με αφορμή το βιβλίο της Αγγέλλας Μέρκελ που λέει εκεί κάποια, δίνει κάποια στοιχεία από την εκδοχή βεβαίως της Αγγέλλας Μέρκελ ότι τα ήξερε ο Τσίπρας, τα μεθόδευε έτσι. Εδώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα προχτέ, είπε ότι δεν ήξερε όλα αυτά που μεθόδευε τότε ο Αλέξη Τσίπρας. Εγώ γιατί τα ήξερα. Και όταν λέω εγώ εννοώ υπάρχουν και υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, ειδικοί, λαός απλός, κόμματα... οι οποίοι όλοι αυτοί ήξεραν και λέγανε θα φέρει μνημόνιο και όλα αυτά που κάνετε είναι θέατρο για να κοροϊδέψετε το λαό και να εγκλωβίσετε το λαό γιατί όλοι αυτοί τα ξέρανε και η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν τα ξέρε. και μάλιστα όταν από την πιο αριστερή πλευρά τίθενται αυτά τα ερωτήματα τότε η ζωή Κωνσταντοπούλου υπερασπιζόταν την πορεία όλο το εξάμεινο του Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν θα έρθει με τίποτα Ε, μνημόνιο, ενώ όλοι εμεί λέγαμε: Θα έρθει και είστε συνυπεύθυνοι που φέρνετε το μνημόνιο και εγκλωβίζετε κάποιο κόσμο. Και μετά θα τον απογοητεύσετε και θα τον στείλετε στα σπίτια του, στου Κασελάκηδε ή στι Αξιόγλου ή στις στι Ζωέ ή στου Βαρουφάκηδε ή δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να πάει όλο αυτό ο κόσμο. Τα ξέρανε μια χαρά όλοι και συμπράξανε σε όλη αυτή την απάτη. Κανονικά. Και τώρα εκ των υστέρων λέμε: τύπο αυτό και αν έρθει θα έχει να κάνει με μένα. Αυτή η αναβαθμισμένη εξαπάτηση Δηλαδή να λες στους ανθρώπους Εγώ θα σας υπερασπιστώ ε, Πάμε να διώξουμε τα μνημόνια Πάμε να διώξουμε την Τρόικα Και να έχεις από πίσω από τις, ε, από τις κουίντες Στο παρασκήνιο κάνει τέτοια deals ε, Είναι πάρα πολύ ακραίο Και είναι και ο λόγος για τον οποίο λέω Ότι μην τολμήσει Και εμφανιστεί ο κ. Τσίπρος στο προσκήνιο Γιατί θα έχει να κάνει πρώτα απ' όλα μαζί μου Αμάν Ο Αποστόλο κινδυνεύει από τη Λουκά. Ο Τσίπρα κινδυνεύει από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, όπω ακούσατε εδώ. Μην τολμήσει και εμφανιστεί στη Βουλή. Στη Βουλή δεν είναι συνεχώ ο Αλέξ Τσίπρα και η ζωή Κωνσταντοπούλου εδώ και ένα χρόνο. Πότε είχαμε εκλογέ, 1,5. Είναι εκεί λοιπόν, όσο είναι. Είναι εκεί και δεν έχουμε δει κάποιο επεισόδιο θερμό που πολύ θα το θέλαμε και το επιθυμούμε και το υποδαβλίζουμε με κάθε τρόπο. Εδώ λοιπόν μην τολμήσει και έρθει μαζί μου τώρα, γιατί το διακύβευμα θα είναι με κορόιδεψε το 15 που εγώ πίστευα ότι δεν θα φέρναμε μνημόνιο και είχα βασιστεί στι προθέσει σου και στα όσα έλεγε, και εσύ τελικά, όπω φαίνεται από το βιβλίο τη Μέρκελ, μα κορόιδεψε όλου και τελικά έφερε στο μνημόνιο. Και αυτό δεν το συγχωρούμε και θα γίνει χαμό μα κελιό. Θα πιαστούμε όπω οι κυρίε τη Αυλή με τι σκούπε τότε ή στο έκτο πάτωμα πάλι με τι σκούπε, είχαν πιαστεί μαλί με μαλί. Και δεν βγήκε άκρη και δεν βγαίνει άκρη. Ναι, αλλά μέσα από όλα αυτά που έκανε ο Τσίπρα τότε, όπως λέει η Μέρκελ, είχαμε και κάτι θετικό. Ε, το κόμμα Κασελάκη Φάρλι σε κίνημα αγώνε. τη την σε κίνημα Οδηγή Goldman Sachs θα πάρουν μικρή τραμπίσκι Απάντηση θα πάρουν ενότητα Για να βρουν ανάπαυση μικρή, τραμπίσκι. Οδεφτά, μικρή τραμπίσκι. Το Κίνημα Δημοκρατίας της νέες δημοκρατίες μας Είναι δικό σας κίνημα Πάρτε το στα χέρια σας Φάρλοι Λίσσε κίνημα, πέρι αγώνες, οδηγεί της ελπίδας Κόλμα Κόλμα Είναι ο ύμνος του κόμματος του, του καινούριου του Στέφανου Κασελάκη και τον ακούμε καθημερινά για να τον εμπεδώσουμε και να οθήσουμε πολλούς από εσάς να γίνετε θελοντές ε, στο συγκεκριμένο κόμμα. Θα πάμε στον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπο, ο οποίος από το Press Room Προχτέ καταδίκασε την απόφαση του, την απόφαση, ναι, την απόφαση του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου, τον χαρακτηρισμό ω εγκληματία πολέμου προ τον Νετανιάχου και το ένταλμα σύλληψη που έχει εκδώσει. την απόφαση, το ένταλμα σύλληψη που έχει βγάλει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του εγκληματία πολέμου, σφαγέα μικρών παιδιών, 45.000 νεκρών τουλάχιστον μέχρι στιγμή, Νετανιάχου και τοποθετήθηκε γι' αυτό. Απάντησα κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχει καταρχά ζήτημα σεβασμού ή μη σεβασμού του ε, των αποφάσεων των δικαστηρίων. Είναι αυτονόητο ο σεβασμό από ένα κράτο δικαίου όπως είναι η Ελλάδα. Όμω αυτό το οποίο είπα και το είπε και η αναπληρώτρια, ε, η Υφυπουργό Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, mm -hmm. είναι ότι η απόφαση αυτή δεν βοηθάει στο μεγάλο στόχο που είναι η κατάπαυση του πυρός. Mm -hmm. Γιατί θεωρούμε ότι είναι λάθο να εξομοιώνεται ένα κράτο το οποίο αμήνεται, προφανώ είναι υποσυζήτηση η έκταση και η ένταση τη άμυνα, με μια τρομοκρατική οργάνωση όπω είναι η ΧΜΑΣ. Που επετέθη στο κράτο αυτό. Ξαφνικά αυτό έγινε πέρυσι, τον Οκτώβριο. Δεν είχε γίνει τίποτα, 8 δεκαετίε πριν και ξαφνικά επετέθη στο κράτο αυτό που αμήνεται. Αλλά να συζητήσουμε λίγο την έκταση και την ένταση. Έναντι 45.000 νεκροί, αν έχει καθαρίσει όλη τη Βόρεια Γάζα και έχει στριμώξει στο κάτω μέρο ένα εκατομμύριο, αν επιτέθηκε στο Λίβανο, αν επιτίθεται στην Ιεμένη. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Αλλά μετά ήθελα να δείξω ότι νοιάζεται και για του νεκρού. Και έχουν την ίδια αξία, κύριε Κούτρα, κύριε Τζούνο. Δυστυχώ πάρα πολλοί νεκροί και στην πλευρά τη Παλαιστίνη, mm -hmm. αλλά υπάρχουν νεκροί και υπάρχουν και όμορφοι για την πλευρά του Ισραήλ. Και μου δίνεται μια ευκαιρία mm -hmm. να σα πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι από τι περιπτώσει που λέμε: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι ούτε στη ζωή ούτε στην πολιτική. Υπάρχει μια μερίδα, μειοψηφία συνανθρώπων μα, πολύ μικρή μειοψηφία, που εκφράζουν την άλλη όψη του φασισμού. Έχουν, ο φασισμό έχει δύο όψει. Είναι ο φασισμό τη άκρα αριστερά και όχι μόνο τη άκρα, και ένα μέρο του υπόλοιπου αυτού του πολιτικού χώρου, που πριν κλάψουν για ένα νεκρό. Ρωτάνε από πού είναι αυτό ο νεκρό, πού ανήκει αυτό ο νεκρό. Βαριά κατηγορία. Κύριε Κούτρα, είναι πραγματικότητα. Όλοι οι νεκροί έχουν την ίδια αξία. Κάθε οικογένεια που χάνει ένα παιδάκι. Υπήρχε μια φωτογραφία προημερών που αναρτήθηκε από δύο μωρά. Ένα μωρό και ένα λίγο μεγαλύτερο παιδάκι, Το οποίο λείπουν από τι οικογένειά του ολόκληρα χρόνια πλέον στο Ισραήλ. Την ίδια αξία έχουν αυτά τα παιδιά και την ίδια αξία προφανώ έχουν και τα παιδάκια στην Παλαιστίνη. Εμεί λοιπόν δεν ζυγίζουμε νεκρού. Όμω από όλε τι φωτογραφίε και τα βίντεο που κυκλοφορούν από πέρυσι, που είναι χιλιάδε βίντεο και φωτογραφίε που δείχνουν κομματιασμένα μωρά στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στάθηκε σε αυτή τη φωτογραφία από τα δύο παιδάκια του Ισραήλ. Επειδή ακριβώ δεν, δεν έχει τον αριστερό φασισμό και δεν διαχωρίζει νεκρούτ και και και άλλε λέξει πολύ ωραίε για να, έχουμε να πορευόμαστε. Φτάσαμε στο τέλο. Τρίτο μέρο λαού. Διαφημίσει. Γιώργο Πιέρο Μαγκαζίνο. Εμεί τα υπόλοιπα αύριο. σα.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 Το λουλάκι μα... Ναι. Αλήθεια. Ναι. Ντάξει. Η Δήμητρα από το Μαρούση γύρισε. Ντάξει. Ναι. Δηλαδή δεν είχαν το μυαλό να πούνε ρε παιδί μου έτσι κανένα μπάμπη από Νέωνία, κανένα βάγκο από πέραμα, κανένα μίσο από πέραμα. Τι πρινέι. δουλειά έχουν με μπάμπη, βάγκο, με πέραμα, με Νέωνία, με εργατικέ περιοχέ. Τι δουλειά έχουν. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. είχαν ούτε το μυαλό να πούνε αυτό. Βάλανε όλε τι μεγαλοασικέ περιοχέ. Τόσο ξεφύλε είναι. Και για το άλλο που έλεγε ρε φίλε τώρα για τον πόλεμο, θύμιο Η Ρωσία εκτιμάται ότι διαθέτει πάνω από 5.000 πυρηνικέ κεφαλέ. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει τον κόσμο, όχι μία, αλλά αρκετέ φορέ. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Φαντάζεστε ότι η κουβά έχει πέσει ο Παστίτσιο που έλεγε ότι το ξανθό γένο θα μα δώσει την πόλη και τελικά το ξανθό γένο θα μα βομβαρδίσει. Θα μα ρίξει πυρηνικά και θα έχει και δίκιο. Το διανοεί αυτό. Δηλαδή, εμεί οι Ελληνίρε θα είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο με του Εβραίου, με του Τούρκου, με του Αμερικάνου και θα πολεμήσουμε του Ρώσου, του Κινέζου. Γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με του Ρώσου και του Κινέζου μα. Έχουν κάνει πάρα πολλά στραβά αυτοί, σαν έθνο δηλαδή. Είναι πολύ πατριωτικό να πολεμάσει υπέρ των Αμερικάνων και αντίον των Ρώσων.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 Ahora, Collins, él allá.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 Όχι, και χθε αναφερόμενο σε έναν Ακροατή που σα έστειλε ένα μήνυμα, είπε. Δεν θα πω το επιθετό του. Θέλω να πω ότι καλό είναι να είμαστε πιο ακριβεί, ειδικά όταν έχουμε δημόσιο λόγο. Δεν μιλάω, δεν μιλάω, αλλά με έχει σκάσει ο άλλο. Ξίδι. Λυπάμαι. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθώ με το Μετρο Θεσσαλονίκη. Να πω μόνο ότι ο Ταχιάο Ουάου. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει με το μετρό αυτό, να μου το θυμηθείτε. Στην εποχή του Ουάου. Ήταν ο αρχιτραπούκο τη Δάπνου Δουφούκου στα Πυθίτα τη δεκαετία του 80. Εντύπωση μου κάνει. Καλά. Τέλο πάντων. Απορώ. Μου το έχουν πει κάποιοι φίλοι, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο μεγάλο. Ναι, ξέρω. Να σου πω αρέσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ yeah. έχει γίνει πέντε κομμάτια Ξέρεις ποια είναι yeah. ΣΥΡΙΖΑ, η Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης Και ο... τώρα ο Κασελάκη Παρόλα αυτά, τον φοβόσαστε. Τον φοβόσαστε το, το φοβόμαστε τσίπρα, πολύ. Και... Υπάρχει, δεν μπορούμε να κρατήσουμε αντερό, αλλά το φοβόμαστε, ναι. Εγώ, ένα λόγο γιατί σε προστατεύω. Ένα λόγο που δεν έρχομαι στην παράστασή σου είναι αυτό. Γιατί εγώ, άμα θα πει για το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα κάτι, θα σηκωθώ και θα σου χαλάσω την παράσταση. Καλή, τι λόγο έχω να πω για το ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα, είναι δυνατόν. κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Από αυτά που λέει: Ότι το φοβάσαι. Αυτό. Το φοβάσαι. Κοίτα που μα ανακάλυψε, να τώρα τράπηκα. Μα ξευράκωσε. Δεν εγώ, εγώ, έχω φοβά. να κρυφτώ. Έχει δίκιο, τι να πω, τέλειωσε. Περίμενε, ρε Μαλάκα. Εγώ φοβάμαι την Uber, έτσι. Λέω, φοβάμαι την Uber, το λέω. Εμεί το λέμε φοβά. με τον τρόπο μαστρο. Φοβόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι το φοβώ. Ναι, μαλά, το φοβά. λέω. Να το, μα ξευράκωσε τώρα. Έχω να πω άλλο. Τέλειωσαν τα επιχειρήματα. Είναι ρε, παιδί μου, πώ λέει ένα παιδάκι που φοβάται τον Glown. Το ίδιο. Χωρί το παιδάκι. Αύριο θα είστε εδώ στι η ώρα! Δεν εδώ! Yeah. Yeah, no.